Στοίχη 31 ως 35. Η απιστία τη συγχρόνου του Χριστού γενέας 31. Κατόπιν λοιπόν της συμπεριφορά αυτής των φαρισαίων και των ομικών, προς ποιον να παρομοιάσω τους ανθρώπους της γενέας αυτής. Και προς ποιον είναι όμοιοι. 32. Είναι όμοιοι οι παιδιά άτακτα και οκνηρά, που κάθινται στην αγορά και φωνάζουν δυνατά μεταξύ των και λέγουν σας επέξαμε χαρούμενα με τον αυλόν και δεν εχορεύσατε. Σας εμμυρολογήσαμεν και σας είπαμε τραγούδια θλιβερά και δεν εκλάψατε. Ούτε με το ένα λοιπόν ευχαριστήστε, ούτε με το άλλο ικανοποιήστε. 33. Έτσι και εσείς οι σημερινοί άνθρωποι. Είστε δύστροποι και δεν μπορεί κανείς να σας έβρει πουθενά. Διότι ήλθε ο Ιωάννης ο βαπτιστής, ο οποίο ούτε άρτον έτρωγε, ούτε είνον έπινε και λέγεται «Ο άνθρωπος αυτός είναι υποχόνδριος και μελαχολικός και έχει μέσα του δαιμόνιον, δι' αυτό δε ζει και μακράν από τους ανθρώπους». 34. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώγει και πίνει ως εγκρατής αλλά και κοινωνικός άνθρωπος και λέγεται Ιδού άνθρωπο, άνθρωπος φαγάς και εινωπότης, φίλος των τελωνών και αμαρτωλών». 35. Παρά τα αυτά όμως εθαυμάστη η Θεία Σοφία ως δικαία και σοφός εργαστής για την σωτηρία των ανθρώπων από όλα τα τέκνα τη, δηλαδή από όλους τους πράγματις συνετούς και πνεύμα Σοφίας έχοντας ανθρώπους, οι οποίοι πληροφορήθησαν από των πραγμάτων ότι και δια των δύο αυτών μεθόδων η Θεία Σοφία ενήργη θαυμαστός.